Κρατημένος. Η μάνα μου κλαίει Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό Ότι θέλω να θα γράφω Σε τι διαδήλωση θα πηγαίνω Έχω μια κόρη 10 χρονών Και δεν της παραδώσω τέτοια Ελλάδα Επειδή το θέλω μου το τάχεις και η φάρα του Αυτά ρε αποστόλη μου ε, Δεν πέστε όλοι. Γιατί ο Μωρή δεν έδειξε τα ίδια αντανακλαστικά όταν χτυπούσαν προ χθε το μεμονωμένο περιστατικό του φοιτητή. Μπορεί να μην, να να μην, μην ενημερώθηκε, μπορεί να μην είχε σήμα, να ήταν στο σπίτι του Βολτέρου, να έχει τόσε ασχολίε. Να έχει την ευθύνη τη χώρα, τη διακυβέρνηση. Δεν κατάλαβα, θα δώσουμε και λογαριασμό. Κάνει λάθο, Γιατί πιέ. έτσι γουστάρει. Ωραία. Και Φυσικά. τι είμαστε Φυσικά. όλοι οι πολίτε, σα το λέω μέρε τώρα. Λοιπόν, μην αυταπατάστε. αυταπατάστε. Σα έχει κάνει ο Σύρι να αυταπατάστε συνεχώ. Τι είμαστε όλοι το ίδιο. Εμά, εμά, δεν νομίζω. Τα πια. Μα, τύσεις, βρήκαν τα στοιχεία του. Το ίδιο είναι ο κάθε πλεμπαίο με τα πιόνια τη φρουρά του καθεστώτο. Το ίδια είναι. Ναι, όχι βέβαια. Και άει η πια. Μα από την πτήση κατευθείαν τα στοιχεία του, το καυκεδόντουσαν μόνο. Αλλά δεν μπορούσαν να βρουν τον λιγνάδε τα στοιχεία. Να δουν ποιο ήταν, δεν τον ήξεραν. Καλά, του λιγνάδε δεν μπορούσαν να βρουν τον υπολογιστή. Δεν φανταζόντουσαν ότι ο υπολογιστή είναι σπίτι του. Ε, όχι βέβαια. Λοιπόν, άκουγα. Αυτοί που φωνάζει στα παλκόνια. Κοίτα το πόσοι ήρθαν, ρε παιδιά, κοίτα πόσοι ήρθαν, γαμώ το κέρετε. Αφήστε το κάτω, ρε! Θέλουν να βγαίνουν με τι μάνικε και όχι με τα τηλέφωνα και να παίρνουν βίντεο. Να βγαίνουν με τι μάνικε και να του κάνουν μουσκευά του και αρατάδε. Και εγώ δεν είμαι. Ή ρε, παιδί μου, θα μπορούσαν να του χειροκροτήσουνε. Γιατί, γι' αυτό και αυτοί τσαπίζονται. ρε παιδί μου, τι σου ζητάνε. Να του χειροκροτήσουνε. Ρίξε ένα λουλούδι κάτι, κάτι. Το έχει με ζαντιγιέρα, ρίξτε όπω το έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, ακριβώ. Ρίξτε την ρημάδα από εκεί πέρα να φύγουν τα κοπρόσκυλα. Ένα λουλούδι αν θέλει στήλε μου και πάλι φύρε μου. Και πάλι φύρε μου. Και πάλι, φίλε μου. Τα εκπαιδεύουν για 20 μέρες και τα στέλνουν έξω. 20 μέρες. Πήγε Γιατί μπορεί αν τα εκπαιδεύαν για τρία χρόνια θα καταλαβαίνουν περισσότερο. Ναι, χαίρετε. χαίρετε. Λοιπόν, άκουσα γι' αυτό για του μπαλονάτου. Ή καθηβρίζουν του αστυνομικού από τα βαλκόνια. Θέλω να το επαναλάβω τι. Να, είναι... να συμμετέχουν σε μια διαβίρωση. <συμίσαι> Εγίζει το λίγο. Ήταν απαγορευμένη η διαδικασία τη νέα και δεν το ξέραμε, να πούμε. Ακριβώ από Εδώ δεν έχουν βάλει... το Το, το μπαλκονάτο το γνωστό που το κάνει σαν τον τιτανικό τύπου Έτσι ήξερα εγώ Οι παλιοί okay. το λέγαμε τιτανικάτο Μουσική Α, τέλος <Ρίως, <Ρίως> αλλά ο ρίδι θα το κάνει παλκονάτο, γιατί μα έχει δείξει ποικιλοτρόφο. Καταλαβέ τώρα, μα κάνει καινούργια στάση. Έτσι το άκουσα. Εσύ το βάλατε, δεν ξέρω. Όχι, παιδιά, <Ρίως> όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Το, <Ρίως> το, το, το, το, το μαμίσει να γίνεται. Το μαμίσει να γίνεται και μετά θα τα βρούμε. Εντάξει, άρα μπορεί να βγω στον παλκόνι. Βγες εσύ, καλέ. Θα τον παίξω κι εγώ. Εντάξει, έγινε, έλα γεια. Το πολύ, τι θα γίνει. Στην καλή περίπτωση, θα κάνει τον Δικάπριο.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 Έλαρε αποστόλια από Δανία. Πολύ ωραία σχόλα. Να σου πω, τι πίνει αυτή η σπυράκι μαλακισμένη. Ή καθυβρίζουν του αστυνομικού από τα βολκόνια. Του χτυπάνε. Δεν το απαγορεύεται και... να συμμετέχουν σε μια διαδήλωση. Και... Το το Ήταν απαγορευμένη η διαδήλωση τη Νέα Δημήτρη και δεν το ξέραμε κι από τα βολκόνια. Καθαρέ κουβέντε. Αυτό απαγορεύεται. Τι πίνει αυτή η Λίγα να πούμε και τα βλέπει όλα την Ευρώπη. Αυτό το σούργελο του Μέγκα. Όλοι οι εικοδημοσιογράφοι γίνανε βουλευτέ. Οι μαλακίτε έχουν και άποψη.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 Θέλω να σου πω κάτι, Λεβέντι, που δεν το έχει πει καθόλου για του αστρονομικού. Ωπα, για πετε. Την το. καταπίεση του σπιτιού του βγάζουν έξω. Τρώνε πολύ ξύλο από τι γυναίκε του. Α, έχουν Λε... γυναίκε, δηλαδή όλοι. Πώ? Έχουν γυναίκε όλοι. Μπορεί να έχουν άντρε, δεν ξέρω. Ω, δεν είπα αυτό, μπορεί να είναι κάποιο ελεύθερο. Και... Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Του ελεύθερου του λένε στολί. Μόλι βγάζει στολί, κάνουν τώρα τι να σου λέω τώρα, τι κάνουν. Και τελαπώνκο, κατάλαβα. Και τελαπώνκο. Te la pongo, te la pongo ya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 Ε, θα ξέρει. Κατάλαβε, μακρα από χρυσό κουμπί και όλοι είναι καταπιασμένοι και τη σλεγενέκτολή εξουσία. να σε ε, καλά φίλε, χάρη. Φιλέγω φίλε γιατί βλέπω και εγώ τροχία και αυτά όλα, έχω ψυχολογία. Παπα, πα. κάσε ρε Θα μάθει να κατορίζει ότι με γράφει. Θα μάθει να πάρω ένα κουλούρι. Στο κατόριμα πώ βρεθείμε τώρα. Τέσου, καλό κατούριμα έρχομαι. Ότι φρά σου πω ότι με το παραμυγρό γράφουν σε κινηθάνε, σε κάνουν σε πιθάνε. Από μεγωρίσει να υπάρχει σοβαρό λόγο, δεν έχουν ψυχολογία. Όχι, αν υπάρχει λόγο να πετυχθούμε, παιδιά μου. Έχει λόγο, σωστό. Τι να περιμένεις τώρα, φίλοι Αποστόλη, από μια Ελλάδα. Μια Ελλάδα φως. Πέτρα κι ουράνος. Όμορφο φίλοι. Τις ακρογιαλιές, σαν τις αγαλιές. Μια Ελλάδα φως. Πέτρα κι Συγγνώμη, λάθος chat. Σ' αγαπώ, σ' Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπάρχει... Μεγαλύτερος ναζισμός από τον κομμουνισμό. Μπορείς να μου το εξηγήσει. Όχι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου το εξηγήσω. Εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όχι, μπορώ, φίλε. Φίλε πατριώτη, μπορώ. Μπορώ, φίλε πατριώτη, γιατί ξέρω, αγαπάς την Ελλάδα. Το ξέρω πολύ καλά, αποστολή και σε πολύ καλό, παιδιά. Κι άσπη με λες, μαλάχα, οι παιδές okay. Ε, Κασίδιαρη. καλημέρα, Σ' ενοχλώ; Τέλο πάντων, έλα πέσαι. Την είδε στη συζήτηση στη Βουλή, ήταν εξαιρετική. Ο άπουργο και ο Κοστέλο σε νέε Έτσι. Εγώ έμεινα σε ένα σημείο όμω που με εντυπωσίασε ο Πρωθυπουργό. Απέδειξε ότι έχει κύρο. Είναι εντυπωσιακό όμω, δεν είναι και εντάξει. Έχει κύρο. Αν το, το πρόσεξε, εκεί που είπε ότι δεν δείχτηκε η ίδια ζέση στο περιστατικό των συνταξιούχων. Είπε ζέση, τα... είπε ζέση. Ζέση, ζέσι. Έξω από το, το μαξί μου δεν δείχτηκε η ίδια ευαισθησία. που δείχθηκε στο, περι... στο περιστατικό του Ζάκ Κωστόπινου. Κατάλαβε, Αυτό είπε ο Πρωθυπουργό. Και εγώ μένω εκεί. Καλά κάνεις. Από το να μένεις καμιά κολοπεριοχή, καλύτερα εκεί. Αποστολή ή Αχ, εσύ, εσύ. Αχ, εγώ, εγώ. Εσύ, εσύ. εσύ. Τι κάνουμε. Mm. Καλά, εσύ. εσύ. Καλά και εγώ, μωρέ, καλά. Τι να λέει. Ε, να σου πω με τον Παλούρδο Ναι, εγώ είμαι ο Μπαλούρδο. Εδώ ήμουν δίπλα, παρακαλώ. Γεια σου, Μπαλούρδο. Γεια σου, μωράκι μου. Συγγνώμη, σεξουστικό, <συγνώμη> <συγνώμη> ναι. Τι, τι κάνει. Καλά, εσύ, τι θε, Μωρή, λέγε. Λοιπόν. Πήρε να πρωινέ σου και τι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 Να σου προτείνω ρε παιδί μου, δηλαδή είσαι και Δημοσιογράφο Δημοσιογράφος ΜΑΤ ΜΑΤ όχι πως λέμε δηλαδή σαν γραίοι γυαλιστερό Αστυνόμας ΜΑΤ Λοιπόν, και ήθελα να σου προτείνω μιας και λένε τώρα Ότι θα έχετε και κάμερες εσείς οι αστυνομικοί Αχα, αχα, έχουμε και κάμερες βεβαίω. Αμέ, λοιπόν Αφού είμαστε δημοσιογράφοι ΜΑΤ Έτσι, ήθελα να σου προτείνω θα ήθελε να έτσις και στη δική Πολύ, έτσι, αν όψα στην εκπομπή, το. αν έχουμε κάτι σε εκπομπή, να έρθω. Ε, θα βρούμε. Κάπου θα συμβολέψουμε κι εσένα, παιδί μου. Απλά να ξέρω ότι υπάρχει ένα άνθρωπο εμπιστοσύνη. Να νιώθω σπάλι όταν θα πηγαίνω στη σχολή μου. Βεβαίω. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο εμπιστοσύνη. Αν έψαχνε την εμπιστοσύνη κάπου, να σε μένα. Ε, ναι, γι' αυτό το λέω. γι' αυτό. Ωραία, με το καλό να μα έρθει. Όλα Εγιμέντα. καλά, θα σα έρθω να είστε ήσυχε. Ωραία, ωραία. Χάρηκα <laughs> λοιπόν. Χάρηκα τη πέρα.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 Πιστεύουν στη δημοκρατία Ται, Είναι σαν να έχει ψηφίσει Μητσοτάκη Εμένα αυτό μου βγάζεις Εγώ? Και να έχει απογοητευτεί που δεν τα καταφέρνουν Από αυτό που περίμενες Ότι mm. είναι αντάξει των προσδοκιών σου αυτό μου, αυτό μου βγάζεις Αυτό μου βγάζεις και θα, σε, θα αρχίσω να σε κατηγορεύει θέως για δεξιά Τα προσχήματα δεν τους ενδιαφέρει ούτε αυτό Τίποτα δεν τους ενδιαφέρει Ναι, καλησπέρα. Γεια σα. Στα παραπολιτικά, ναι. θέλω να καταθέσω την άποψή μου για προχτές ε, τα γεγονότα που γίνανε. Βεβαίω, έχετε βιβλιάριο. <laughs> Δεν έχω βιβλιάριο. Θα γίνει σκέτη κατάθεση. Ναι, σκέτη κατάθεση. Ναι. Να σα πω, ε, θεωρώ ότι του βολέψανε πάρα πολύ τα πράγματα που γίνανε έτσι όπω γίνανε. Ποιου βολέψανε, Την κυβέρνηση βέβαια. Του βολέψανε πάρα πολύ τα πράγματα όπω γίνανε. Ε, ήρθανε όλα και δέχτηκαν και κουμπόσανε τόσο καλά ώστε να μπορούν να συλλάβουν. Όποιον θέλουν τώρα. Τόσο που θα, θα ήταν σαν να λες ότι μπορεί να ήταν και τόσο οργανωμένα, α πούμε. Ναι, ναι, λες, έτσι, κοίτα ναι, να δεις. <laughs> Τυχαίο. Δεν νομίζω. Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ, πάρα πολύ συμφέροντα έτσι όπω τα θέσανε. Mm. Ε, να γίνουν όλα αυτά με τον αστυνομικό, να πέσει ο αστυνομικό στήμα αξιλοδαρμού, να αρχίσουν να πιάνουν δεν ξέρω ποιου και τι. Τα ξένα να... κέντρα, εγώ λέω. Αφού δεν ξέρω τα ξένα, τα δικά μα, δεν ξέρω ποιοι. Από ανάγκη τα, τα δικά μα, μπορεί. Πάντω τα κέντρα σίγουρα παρακολουθούν τα τηλέφωνα Hey, μετά από συνομιλίε, μετά από καταγραφές από το ίντερνετ Όπως μας εφέρει όποιον θέλουν να το συλλάβουν τώρα Εγώ, Δηλαδή, δηλαδή τόσο κα... που θα λες ότι η κυβέρνηση εύχεται να δέρουν πιο συχνά αστυνομικού. <laughs> το πιστεύω αυτό, το πιστεύω Και αυτός να, είδε, να θέλει να τις φάει και να σωθεί κατά τύχη Να σωθεί μετά από τόσο χτύπημα Να σωθεί και να είναι μια χαρά στην υγεία του και αυτός να Δηλαδή η να κατάσταση είναι πετρέλης <laughs> Χτύπα κι άλλο θα τα αντέξω Χτύπα κι άλλο θα τα ¡Suscríbete Δεν πεθαίνω, τσι να εξωθεί. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Πι πά, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο. Ε, το πιστεύω, το πιστεύω αυτό, το πιστεύω. Μπράβο. Το Έχετε πιστεύω. πολλά πιστεύω, βλέπω, ναι. ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, Αυτό ήθελα να πω πάλι. Καλά πιστεύω. κάνατε και το είπατε. Καλά ε, κάνατε. Έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Πώ αλλιώ. Καθόλου τυχαίο, νομίζω, όλο το γεγονό που πιστεύσαμε mm. Τώρα καθίστε μέσα, μην κουνηθείτε, μην μιλάτε. Μόνο mm. φάτε ένα κορονοϊό. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ταξή. Εντάξει, έχουμε, Έτσι, έχουμε δυστυχώς. χορτάσει από δάχτυ. Δυστυχώ, δυστυχώ. Θα σα αφήνω να μιλήσετε και μάλλον. Μιλάω, βεβαίω. Γεια σα. Γεια. Γεια σας.